Στοίχη 27 39 «Η κλίσης του Ματθαίου, η νηστεία των μαθητών του Ιωάννου και των ιών του Νυμφόνος». 27 «Και ύστερον από αυτά ευγήκεν από το σπίτι που εθεράπευσε των παραλυτικών και στον δρόμο παρετήρησε με ιδιαίτερον ενδιαφέρον και προσοχήν κάποιον τελώνιν που ελέγεται ο λεβή να κάθεται στην τράπεζα τη εισπράξως των φόρων και του είπεν «Ακολούθημε ω μόνιμος και ισόβιος μαθητής μου». 28 και εκείνος, αφού φύγει τα πάντα, εσηκώθηκε τον ακολούθησε. 29. Κι στο σπίτι του μεγάλην υποδοχή νοβουλή στον Ιησούν, και το πλήθο πολλοί αποτελώνας και άλλου, οι οποίοι ήσαν μαζί τον εξαπλωμένοι στην τράπεζα του φαγητού και συνέτρογων. 30. Και μουρμούριζαν εναντίον του οι γραμματίστων και οι Φαρισαίοι, απευθυνόμενοι προ του μαθητά του και λέγοντες, γιατί τρώγεται και πίνεται με του τελώνας και αμαρτωλού, και άρχισε ούτω η στενή και φιλική σχέση με αυτού, 31. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε τους του είπε: Δεν έχουν ανάγκη νη ατρού υγιή, αλλά όσοι έχουν άσχημα στην υγεία των. 32. Δεν έχω έλθει στον κόσμο για να καλέσω εκείνου που θεωρούν του εαυτού τον δικαίου, αλλά του αμαρτωλού ήλθα να καλέσω ει μετάνιαν. 33. Αυτή δε. Αφού με την απάντηση αυτήν απεστομώθησαν, έστρεψαν τη συζήτηση ει άλλο ζήτημα και του είπαν: «Διότι οι μαθητέ του Ιωάννου να συχνά και κάνουν προσευχά, και οι μαθητέ των Φαρισαίων κάνουν το ίδιο, οι δικοί σου δε μαθητέ τρώγουν και πίνουν. 34. Αυτό δε του είπε. Μήπως συμπορείτε τους προσκαλεσμένους εις γάμων φίλους του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και ορτάζουν την χαρά του γάμου του να τους επιβάλλεται να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητέ μου, εφόσον εγώ νυμφίος της εκκλησίας είμαι μαζί των, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. 35. Θα έλθουν όμως η μέρε και τότε όταν θα πάρουν από αυτούς των υμφίων θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν κατά τα σημέρας εκείνας 36. Τους έλεγε δε και ένα λιγορικό παράδειγμα για να τους εξηγήσει με αυτό και να τους παραστήσει ζωηρότερο την αλήθεια αυτή Τους έλεγε δηλαδή ότι κανείς δεν βάζει παλαιών ρούχων εμβάλωμα από ρούχων καινούριων Ιδάλλως και το καινούριο ρούχο θα το σχίσει ανοφελώς και θα το αχρηστεύσει αλλά και προς το παλαιόν ρούχο δεν ταιριάζει το εμβάλλωμα που εκόπια από το καινούργιο νύφασμα. Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκολληθεί εις εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν. Διότι και αυτή θα χρηστευτεί, αλλά και ατέρια τον μείγμα θα προέλθει. 37. Και κανένας δεν βάζει μουστον ή σασκού παλαιού που δεν αντέχουν στην βράση του μουστου. Εάν όμω γελαστεί και κάνει κάτι τέτοιο, Τότε ο μουστος θα σπάσει τους ασκούς και έτσι και αυτό θα χυθεί έξω και οι ασκοί θα χαθούν. 38. Αλλά πρέπει να βάζουν τον μουστον εις ασκούς καινούριους και τότε και ο μουστος και οι ασκοί διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και οι μαθηταίτων είναι ασκοί παλαιοί που δεν μπορούν να βαστάσουν τη νέα διδασκαλία μου την οποία θα παραλάβουν οι μαθητέ μου που ομοιάζουν με νέους ασκούς. 39. Κι όταν κανείς πει παλαιών ίνων, δεν θέλει αμέσως να πει νέων, διότι λέγει «ο παλαιός ίνος είναι καλύτερος». Έτσι και ο συνηθισμένος στην παλαιότητα του νόμου δεν αρέσκεται στο νέο πνεύμα και στη νέα λατρεία του Ευαγγελίου, διότι νομίζει ότι η ετελετή τη παλαιάς λατρείας είναι καλύτερη. Βαθμιδών και κατολιγων θα συνηθίσει ουτω το νέο πνεύμα του Ευαγγελίου.